Ναι, καλημέρα. καλημέρα. Από Ιόνιο με φέμουν συνεργάτης από κάτω από βαβελοφόνησο. Ωραία. Θα ήθελα μια χάρη αν μπορείτε. Δεν ξέρω, δεν δίναμε. θα ήθελα να μπορώ να πάρω την καρτόνα με τον τέτοιο νεό. και το ίντερνετ, τώρα πια ακριβώ είχα Πάρτε, πάρτε έγινε... από μένα, πάρτε πάρτη την, Σου δίνω καρτόνα. Α, μου τη στέλνετε τώρα. Ναι, τώρα, όρσο που λέμε. πάρτε από το τηλέφωνο. Πόσα δεν πάρω από το τηλέφωνο την καντώνα? Πάρε <laughs> καρτόνα, πάρε και τον άλλονα. Ποιο... Το, το, το Αυτό, ναι, μαζί. Πάρτου. Πάρ Πώ λέγανε παλιά, πάρ το Καραβαίο, του κατσερδάκι. Έτσι. Πάρτο, είναι μεταδοτικό. Το email το έχετε. Ο Άκου λέει, γκαντόνα που θα πάρει εσύ σήμερα. Δεν έπαιξε γαντόνα έπαιξε. Με ποιον. Εγώ έχω, την έχω μισή την γαντώνα. Τι Την έχει. Μισή την εκπομπή, μισή. Είναι μισή έχω... το... ολόκληρη mm. να δει. Άλλο yeah. πράγμα. Yeah. Δηλαδή, χάνει το άλλο μισό. <laughs> ναι. Μήπω θέλετε είναι... και μισό φουσκίδι που ένα συμπληρώνει τον άλλον, είναι το άλλο τη μισό που λέμε. Εντάξει, κάντε ό,τι μπορείτε να μπορείτε. Ο φουσκίδι δεν είναι και για χόρταση, δεν είναι για ολόκληρο. Δηλαδή θα μάρει στο ματιά τη γκόνη. Εντάξει, του ακούω του ανθρώπου. Κάρά στο κουράγιο σα. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Εσείς και ο Βορίδη. Τέλο πάντων. Έχει καμία σχέση. Ευτυχώ. Λοιπόν, Όχι. πάρτε μετά τι δύο να συνεννοηθείτε. Ωραία, να πάρουμε. Λεμον αυτό έτσι, αυτό να πω... μετά τις δύο όμως Μετά τις δύο εντάξει, <σταλεί> ναι, το πω στα παιδιά, Γιατί ναι. τώρα πέσατε στην ελληνοφρένεια Ναι, ναι, το ξέρω, εντάξει, Α, την ελληνοφρένεια πέσαμε <σταλεί> Το ξέρεις, <σταλεί> όλα, <σταλεί> σε τρώγε όμως Ας προσέχεις Εντάξει, εντάξει, τώρα κατάλαβα Γι' αυτό σου λέω, θα πάρεις μια γκαντόνα μάντολες Δεν παιδιά Ελά! Να σου πω, παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα, τώρα τι γίνεται με την επιστολή. Μόλις σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής μία επιστολή. Ah. Ναι, κι εγώ περιμένουμε τώρα, την έστειλε και εμείς τώρα περιμένουμε. Να σου πω, μήπως χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα να στείλει email ή δεν θέλουμε να το χοντρίνουμε τόσο μη γίνει καμιά μαλακάκη. Ε, όχι email, τώρα με τα email δεν έχουμε καλό προηγούμενο με τα email. Ah. Μην αργήσει όμω η επιστολή να πάει, δε με το ταχυδρομείο. Αλέε, ενομίζει το έχει στείλει συστημένο, δεν ξέρω. Οκ, okay, αυτό μην το χοντρίνουμε πολύ και γίνει καμιά μαλακή, γιατί μετά τη διαπραγμάτευση νομίζω είναι το επόμενο πιο σημαντικό αυτό με την επιστολή <στολή> Ναι, ναι, πέρα. ισχύει, αυτό ισχύει. Δηλαδή θα του κάνουμε τη μάπα κρέα. Αυτό τώρα ετοιμαστείτε για πολύ κρέα. <στολή> Διπλή σημασία, ο καθένα το παίρνει όπω θέλει. <στολή> Έλα αποστολή. Έλα. Να το κάνω σε εξηστικό αυτό. Παστανά θέλω. Έχουμε τώρα τον κασελάκι. Τώρα το πάει το γράμμα και ο Κυριακό. Αυτό είναι νομοφορικό δεν εξηγιστικό. Αυτό δεν είναι σε Ο Ομιτσοτάκι δεν το, το πάει το γράμμα, το στέλνει. Ε τέλο πάντων την πάει την επιστολή. Αυτή είναι διαφορά ο κατασκευή. Για τον κασελάκι τότε παρέρχουμε τώρα το γελίο αυτό σχόλιο. Εντάξει, είναι γελίο, είναι γελίο. Κάνω λίγο πλάκα, εντελώ βλακια, το ξέρω. Πάνω βεμάτω, αν έχει και κάτι. Έχει κατατήσει από πρωινή εκπομπή. Τσιμτσιλί, καινούριο είσαι, δηλαδή έλεος Όχι, όχι, αυτό... αυτό σε λίγο θα λίγο... φτάσουμε λίγο... άμα ο Αργυρός λίγο. θα τραγουδίσει το γάμο ή αν όχι Τώρα και Λιάγκας και αυτά είναι, τα... Είναι λίγο χειρότερο, θα το πήγαινα σε σεφερλή Να σου πω την αλήθεια ε. Εντάξει, αυτό είναι και θεμαγούς του Μείνε με τον Λιάγκας, εσύ όπως αρέσει καλύτερα Έλα Αποστολή Έλα, Έλα καλά είμαι εσύ χαρά. Ωραία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 Γεια σου Τσαλιά μου Γεια σου Μανάρη Τι κάνεις Μωρίες εσύ λες την τούρτα Ναι Αμάν Καλά μωρί καλοκαίρι έχετε Δεν σε τίποτα Όχι και την έχει δει, γιατί νομίζω πω το λεφτά έχει χαστεί η αγάπη, τα ταξί και πήρε να μου πει χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σου λέω χρόνια Έτσι. πολλά. Όντω, δεύτερον, τα πατσοκύλια μα δεν τα σκέφτεσαι για το καλοκαίρι. Ποτέ. Τίποτα. Εκεί. Φάτε να γίνετε ζώα, να βγείτε στην παραλία όπω πέρσι. Ξέρει τι λένε οι πολύ δικοί μου άνθρωποι. Τι. Ότι είμαστε λίγο large όλοι. Αν Αντρέ και κελίτσα, είναι σακέρα μελίτσα. Αυτά είναι. Λένε και τα άλλα ότι τα μεγάλα εργαλεία χρειάζονται υπόστοικο και τέτοια. Ε, έτσι. Κάτω από μεγάλα βράχια κρύβονται μεγάλα. Αυτό, αυτό, αυτό, τέτοια. Αυτέ οι μαλακίες που λένε συνήθω χοντρή και Ε, Αυτό ήθελα μόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Γιορτάζει πολλοί κόσμο, ελπίζω να το απολαύσετε. Γεια σα, Γεια. Καλησπέρα. Γιατί σου Το ορέστη. Ποιος ορέστης, που κάνει παρέ με τον Αθανασίου Ακριβώς τον Αθανασίου αυτόν Κατάλαβα, εντάξει 1-0 Και ένα τελευταίο, θέλω να πω ότι είμαι πολύ περήφανο σήμερα. Πριν πάρω το πτυχίο μου, έγινα οδοντίατρο, επιφανή του εξωτερικού. Επιφανή οδοντίατρο, άντε, τα... καλή αναμισέλ σου εύχομαι. Ναι, email και όλο που τα βρήκα. Το πολιτικό σύστημα. Πού δηλαδή. Έρχεται ένα άνθρωπο σε επαφή μαζί μου και μου δίνει την κάρτα του. Βρίσκω <στονίτρο> μία λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Εγώ. Λοιπόν, ελάτε, ελάτε εδώ πέρα μαζί με σένα και τον ντόκτορ. Τι ελάτε, λέγεται η ατάκα από οδοντίατρο, ελάτε, τι να μα ξεδοντιάσει. Μετάξει, όχι. Ναι, καλά. Αμάχε καλά. Ναι. Αλλά ελάτε εξ ελάτε εξ με ό,τι φορά. Φίκαιε, γέφυρε. Εντάξει, κατάλαβα. Καλέ εξαγωγέ έρχομαι, καλέ εξαγωγέ, ορίστε που λέτε δεν εξάγουμε. Δε εξάγουμε. Δεν θα μείνει δόντι. Αυτά. Πάνω από όλο το πιθού. Σα δεξιώ ακούγεται. Μέλο τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο ξέρει. Όχι τώρα. Το δεν θα μείνει δόντι. Ναι, τέλο πάντων. Το τραπεζήτε θα βγάλω βγάλουμε, αλλά θα μείνουμε. Α όχι, όχι. Αν πρόκειται να βγάλει τραπεζήτε με δεξιότε μοιάζει. Αυτή του έχουν στα ΟΠΑ. Όχι, όχι, όχι μόνο άσχημα. Κανένα προτιμήσει.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 Πάντω, αυτό με την Παρασκευή απόρρισα και εγώ. Πώ το σκέφτηκε, ρε παιδιά μα... Άκου τώρα τι σκέφτηκε, Γιατί. Βλέπει, κρατάω γιατί... τα καταστατικά των πυροβολημένων. Ωραία, άκου τώρα τι. Αυτό λέω πυροβολημένο. Είσαι πόσο. Άκου Αυτό είπε, ναι. Έλα, σήμερα γιορτάζω. Είναι γιο... στατιστικά ψέκα που λέμε. Γιορτάζω και πήρα να μου χρόνια πολλά. Α, γι' αυτό πήρε. Ναι. Χρόνια πολλά. Να Σιγά μωρί που γιορτάζει όλη η Ελλάδα Όπου γυρίζει έχει μια Ελένη Άσε μας σε παρακαλώ που Λελάδα. όλη η Ελλάδα του Ναι μωρέ εντάξει γιατί Α... σωθήκαν οι Μαρίες και οι Γιάννηδες Έλα σε παρακαλώ τον... Ο Μέγος Κωνσταντίνος και η Ελένη των Θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων Ε, είδες, να το, πάλι Απόστολος, άλλους αποστόλου δεν έχει Μια Ελένη έψαξε, δηλαδή ήθελε να βρει τον Σταυρό του Χριστού μας Άσε που πράγμα, αν δεν υπήρχε αυτό θα, θα... θα λέγαμε ποια, ποια, ποια Ελένη ποια... και δεν θα υπήρχε απάντηση για την τέτοια μου, την τέτοια μου Και ο Μέγος Κωνσταντίνος καθιέρωσε την Ορθοδοξία Από την Κωνσταντίνο δηλαδή, αναγνωρίζω Κωνσταντίνο. μόνο βασιλιά και εθνάρχη, τίποτα άλλο. Και Άκου, διώκονταν η Ορθοδοξία. Οι Ορθοδοξοι χριστιανοί διώκονταν. Όλα αυτά σταματήσανε και την καθιέρωσε ω επίσημη θρησκεία του κράτου στο Βυζάντιο, την Ορθοδοξία. Να το, σε λίγο θα φάσουμε στον Κατακουζίνο. Μωρή Κατακουζίνο! Κωνσταντίνο και Ελένη. Βλέπω τον Βυζαντινολόγο Ένα. και θα πάμε στο αποχαιρευτικό σύστημα. Τα πιάνω. Λοιπόν, έλα, για δεν αντέχω. Ρε, μη μου κάνει ζημιά, μου χαλάσει δουλειά. Εγώ. Α, στην κοπέλα που είπα. Ναι, ναι, ναι, μπλάκακακα. κοίταξε, α το κάνω. Η κατασκευή γυναίκα είναι φανταστική. Εκεί που λες κατά τον και τα Όχι, όλη η φυσιολογική είναι. Εντάξει, σε άρα. Ρε, εντάξει, γι' αυτό επειδή φοβούνται όλα τα παιδιά Τον κλών, εγώ σου λέω ότι ζήτημα να μία με δύο Παίρνουνε Υποπίζει τα παιδιά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ α πούμε, ένα πολύ πειρατή. Κούσε ένα πολύ Ινδιάνο. Σκρίβει εκεί πέρα τα πράγματα, κάνουμε πειρατικό κυνήγι, κάνουμε Ινδιάνικο κυνήγι, ψάχνουμε να τα βρούμε. Πολύ ωραία ωραίο, Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι εκεί που ετάκια να κερδίσει το βασικό, εκεί που κάνει. Άρα, έναν Ερμοκράτη, δάκει το όχημα για όλη την κοινωνία. Ρυστέκτα αποστολή μου. Λοιπόν, έγινε και εσύ καταπληκτικό. Δεν έχω δει άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν τη Κεντροαριστερά ή τη Αριστερά να ορθώνει το ανάστημά τη εναντί τη πολυεθνικέ ah. Στον κύριο Ψιχέρτσο, γιατί μάλλον το ξέχασε ο Αλέξη. Είχε καταργήσει τον νόμο που δούλευε η Uber η Πολυεθνική με τα ενοικιαζόμενα, με τα Ιωταχή. Ποιο τα έβαλε με τι Πολυεθνικέ, τώρα δεν ξέρω αν θα το βγάλει. Και κάτι άλλο. Το Αχ, θα... ο Αλέξη, θυμάμαι ξύλο που είχε ρίξει Πολυεθνικέ. Όλοι έχουμε να λέμε. Όμοιο με το Μητσοτάκι, μην φανταστεί. Χιέστα, <Κι αστάλλα> Λαβικτόρια Σέμπρε. Το νομοσχέδιο πάντω αυτό μα ανέβασε τη δουλειά μέσα σε τρει μέρε. Ναι, ρε παιδί χρόνια. μου έκανε κάτι εφετζίδηκα τέτοια, τα σε κάποιε κοινωνικέ ομάδε. Αλλά ξέρουμε τώρα, μην μεταξύ μα τώρα. Εφεντζίδικα ξεφετζίδικα, επειδή. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εφεντζίδικα ξεφετζίδικα, επειδή φέτο η τουριστική περίοδο δεν είναι. Ναι, δει, ρε το... παιδί μου, απλά επειδή σου κοιτά πάντα το τομάρι σου και επειδή δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν θέλω να σε σοκάρω, έχεις σου σου Έχει τα δίκια σου. Γενικώ τα τομάρια έχουν δίκιο. Τα τομάρια έχουν λοιμό. Είναι 30.000 ταξί. Εντάξει, από δύο ίδιο φίλε πε εκεί, είμαστε οικογένειε. Λοιπόν, άκου τα δίστορα. Επειδή φέτο δεν είναι η τουριστική περίοδο όπω πέρυσι, ευτυχώ τότε που τα βάλε. Πολυεθμικές ο Αλέξης, ο Τσίπρας και τώρα ψηλοδουλεύουμε. Από στ' άλλο στο φίλιο τι είπε ο Κουτσούπα στα ποντιακά. Το άκουσες? Τι είπε στα ποντιακά? Είπε στα ποντιακά ούτε το ποιος μας χρειάζεται ούτε ο Παράνς παρά το ΚΚΕ να είναι, είναι το καλύτερο. Αυτό είναι ο Κουτσούπα. Το θεφτάμεν τον Παράν και τον πολλά το βίον το ΚΚΕ ασόλεν το καλείον. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή ταν 10 2016 εκπομπή για τα UFO, μια ώρα και ενέα δευτέρα με ο Ρόμπερτ ο Ίλιαμ στο Γαλικτέχνις ο Ρόμπερτ το Ηλάδα, <Ουυυυ>. Ο πατέρας του ήταν πιλότο τη ραπ και βρήκε παρκαρισμένοι. Τη ραπ έπαιζε ραπ, hip hop, terror ex clue. Μαζεύουνε... Στη ροδεσία λεγόταν τότε. Τι ήτανε, νυχιζιμπάμπουε, στη χαράρε. Είχαν ραπ στη Ζιμπάμπουε και στη ροδεσία. Δεν έχω παρακολουθήσει τη σκηνή τη Ζιμπάμπουε, λυπάμαι, γεια. Αυτό το δίναχο δεν το μάνικα είναι του Μπέου αυτό. Ρα... Τραβάτε στο σπίτι Λέμα, σας, στον στο χώρο δίδατε, σας δίδατε, Άμα τα πάνω τίποτα τα μωρά Θα σου πω εδώ που θα, θα, θα πάνω τα μωρά σε ίδρυμα, τα μωρά Γιατί Και τα εσείς στο μπουζουρού Το πέρα μου που έβρευε κάτι ρωμά Θα μπορούσε, πιθανόν, ρατσιστούλης φάνηκε, ναι, εύκολα Της ίδια σχολής είναι, της ίδια σχολής Ναι, αυτή Μπέω. είναι, είναι της σχολής που είναι και τον Πέο, τελείως Καβάλα, καβάλα που είναι και γειτονιά σας Ναι. Να το Αυστραλέζικο σύστημα; Αυτό που βρίσκεις και, και αμέσως γραμμή με ξεπερνάει Δεν να ψηφίσω θέλουμε τους Αυστραλούς τι να κάνω τώρα, δεν του θέλω! Πρέπει γιατί ξέρεις Δεν του θέλω, δεν θέλω. Θα να ψηφίσω Είναι κομματάκι χειρότεροι από πολλού Δηλαδή συγκεκριμένη κάστα Ελλήνων που έχω στο μυαλό μου, γι' αυτό. Δεν Α δεν